Κεφάλαιο Δέλτα, σελίδα 852 Στίχη 1 στου 8. Εξορχίζει τον Τιμόθεο να κηρύττει και να κακοπαθεί. Το τέλο του Αποστόλου πλησιάζει. 1. Σε εξορχίζω λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίο μέλει να κρίνει ζώντα και νεκρού κατά τη Δευτέραν ένδοξων φανερωσίντου και την βασιλεία του. 2. Κήρυξε τον λόγο του Θεού. Στάσου επιτηρητής και καθοδηγός επί των ακροατών σου, όχι μόνον εις περιστάσεις καταλήλους, αλλά και εις εκείνας που φαίνονται ακατάλληλοι. Έλεγξε, επίπληξε, παρηγόρησε με κάθε μακροθυμία και με κάθε μέθοδο διδασκαλίας. 3. Πρέπει δε έτσι ακούραστα να επιτελείς το έργο σου, διότι θα έλθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται την υγεία και ορθή διδασκαλίαν. Αλλά σύμφωνα με τα σιδεία των επιθυμία και αρεσκία θα εκλέγουν στου εαυτού των σωρών ολόκληρων διδασκάλου, και θα προτιμούν εκείνους από τη διδασκαλία των οποίων θα αισθάνονται γαργαλισμών και τέρψιν στα αυτιά των. 4. Και από μέν την αλήθεια θα αποστρέψουν με δυσαρέσκεια την ακοή των, θα παρεκτραπούν δαιμόνιτων ει μύθου. 5. Σι όμως άγρυπνα πρόσεγε ει όλα όσα σου παρουσιάζει το πειμαντικό σου έργο. Κοπίασε. Κάμε έργο ευαγγελιστού, φέρες και πέρα στην υπηρεσία που σου ανετέθηε την εκκλησία. 6. Πρέπει δε να και να κοπιάζεις, διότι εγώ τώρα γίνω το αίμα μου σπονδύν και θυσίαν των Θεών και ο καιρός τη αναχωρήσεώς μου από τον κόσμο αυτών είναι πολύ πλησίον. 7. Έχω αγωνιστεί τον καλόν αγώνα προς διάδοση του Ευαγγελίου. «Έχω φτάσει στο τέλος του δρόμου της αρετής και της τηρήσεως του καθήκοντος. Έχω διαφυλάξει την πίστη. 8. Λοιπόν, μου επιφυλάσσεται ο Στέφανος που ανήκει ως βραβείο στην δικαιοσύνη και αρετήν και τον οποίον θα μου δώσω σαν ταμοιβήν ο Κύριος κατά την ένδοξον εκείνη ημέρα της κρίσεως, ο δίκαιο κριτή. «Θα τον δώσει δε όχι μόνον εις εμέ», αλλά και εις όλου όσοι έχουν αγαπήσει και με πόθων περιμένουν την ένδοξον εμφάνισή του.